Κεφάλαιο Γ, σελίδα 668, στίχη 1 έως 4. Ο Παύλος εγκήρυξε νησκόριθων μόνον τα στοιχειώδης αληθία του Ευαγγελίου. 1. Και εγώ αδελφοί, αφού τα πνευματικά μόνο πνευματικοί τα καταλαβαίνουν, δεν ήμπόρεσα να σας ομιλήσω όπως τα ομίλουν οι χριστιανούς πνευματικούς και προοδευμένους, αλλά σας ομίλησα ως προς ανθρώπους που ευρίσκονται ακόμη στην φυσική τους κατάσταση και δεν αφήκαν τελείωσες αρκικά αφρονήματα. Ομίλησα σε εσά ως προς νηπίους και αρχαρίους κατά Χριστόν. 2. Σας επότησα μεγάλα, σας εδίδαξα δηλαδή τα στοιχειώδης χριστιανικάς αληθείας και δεν σας έθρεψα με στερεάν τροφήν, διότι δεν είχατε τότε αρκετήν πνευματικήν δύναμη. Αλλούτε και τώρα έχετε αρκετή δύναμη, διότι έχετε ακόμη σαρκικά φρονήματα. 3. Διότι σας ερωτώ, εφόσον μεταξύ σας υπάρχουν φθόνο και φιλονικία και διαιρέσεις, δεν είστε άνθρωποι κυριευμένοι από σαρκικά ελαττήρια και πάθη και δεν συμπεριφέρεστε με διαγωγή ανθρώπου κοινού και μη αναγεννημένου. 4. Όταν δηλαδή ο ένας λέγει «εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος θα λέγει «εγώ είμαι του Απολό. Δεν είστε άνθρωποι σαρκηγοί.